Καλησπέρα λοιπόν. Ξεκινάει το νέο podcast του Hackerspace μετά από πολύ γερό αρκετούς μήνε. Είμαστε εδώ με τον Ιμπαλ, τον Λευτέρη και εγώ είμαι ο ε, Και ως συνήθως θα ξεκινήσουμε με τα πράγματα που είναι σχετικά με το Hackerspace πριν περάσουμε σε νέα projects κλπ. Και, και κυρίως με... Να πούμε και εμείς την καλησπέρα μας. Hello. για yeah, χαρά. Και ας ξεκινήσουμε καλύτερα με τα... Έτσι, με τα πιο σημαντικά, τα event που πέρασαν πριν πούμε τα, τα μελλοντικά. Mm. Ξεκινώντα από το πιο πρόσφατο που είχαμε ένα καλεσμένο από το EDRI, ο οποίο μα έκανε μια παρουσίαση για το χαμό που γίνεται στις Βρυξέλλε. Το EDRI yeah. είναι ουσιαστικά ένα οργανισμό non-profit, ο οποίο κάνει lobbying σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ψηφιακά δικαιώματα. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό μια μεγάλη ομπρέλα από πράγματα. Και νομίζω η παρουσίαση του είχε αρκετό ενδιαφέρον, ήταν έτσι. Μια από τις παρουσιάσεις που, που και που έχουμε εδώ στο Hackerspace φιλοξενούμε, ας πούμε, κόσμο από, από το εξωτερικό ο οποίος καμιά φορά δίνει και λίγο διαφορετική διάσταση σε κάποια πράγματα. Άλλα σημαντικά events που γίνανε στο παρελθόν, τα πρόχειρα πούμε, που μου έρχονται στο μυαλό, είναι το εκπληκτικό backing workshop που κάναμε το Σάββατο. <laughs> <laughs> Πράγματι, ε, λύσαμε και δέσαμε τα ποδήλατα. <laughs> και έτσι, για να κάνω τη γέφυρα με τα μελλοντικά events, το, τα free software meetups, Κάθε πρώτη τετάρτη του μήνα έχουμε ένα, μια συνάντηση free που πρακτικά είναι μια θεματική συνάντηση πάνω σε κάποιο topic που διαλέγουμε κάθε φορά. Το προηγούμενο έγινε με θέμα το Android και το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε μόνο ελεύθερου λογισμικού στο Android. Ένα θέμα που είναι λίγο επίκαιρο του τελευταίες μήνες. Και περάσουμε σιγά σιγά να... Πούμε και δύο-τρία λόγια για... αλλά θα ήθελα να πω ότι πραγματικά τα event που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό στο Hackerspace αλλά και από το πρόγραμμα το οποίο βλέπω για τα υπερχόμενα event είναι εκπληκτικό. Δηλαδή χαίρομαι που στα τρία χρόνια λειτουργίας μας ε, έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο από events. Με... Και ποιοτικά και ποσοτικά. Και μπόλικα είναι και καλά event είναι. Και μπορούμε βέβαια πάντα καλύτερα. Ναι, φυσικά. Και ομιλητές από το εξωτερικό. Και λέω, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω η Πάσα που έκανε Ευαγγέλης για τα τρία χρόνια ήταν για να πούμε για το event του Σαββάτου. Ναι. <laughs> Τυπικά την Τετάρτη κλείνουμε τρία χρόνια από την ημέρα που κάναμε τα εγκαίνια μα. <laughs> λοιπόν, και λέμε το 31 του μήνα. 6 με 11 το βράδυ Απόγευμα Το Σαβάτο Να μαζευτούμε όλοι να κάνουμε ένα παλτάκι Λίγο λάνα, Να παίξουμε λίγο αρμαγκέτρον Για <laughs> <laughs> όσες δεν το γνωρίζουν <laughs> Στο Hackerspace Έχουμε ένα αρμαγκέτρον server Και οπότε Έχουμε διαφωνίες τις λύνουμε <laughs> Σαν geeks παίζοντας Αρμαγκέτρον <laughs> Social events Κατά κύριο λόγο, δεν θα έχουμε παρουσιάσει και τέτοια. Θα ήθελα να τον Βαγγελ να κάνει καμία παρουσίαση για το Hackspace. Εντάξει, το ζήτημα είναι να μαζευτούμε και κατά τα ψέματα, στο τέλο, όλο και κάποιο θα ανοίξει το λάπτο. <laughs> Πάντα κάποιο θα ανοίξει το laptop του σε ένα πάρτι. Και μέχρι το, το Σάββατο έχουμε επίση το packaging workshop αυτή την Πέμπτη. Τι θα το κάνει, <laughs> Ο, ο, ο Μιλόν, okay. <laughs> ε, για RPM. Ε, mm. Βλέπω εδώ στη λίστα και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Το Shapeways Athens Meetup. Αρκετά ενδιαφέροντα για όσου ασχολούνται με 3D printing. Και γενικώ νομίζω ότι αρκετά event έρχονται και τον Ιούνιο, αν και καλοκαιριάζει, νομίζω θα έχουμε και τα πράγματα. Αυτά λοιπόν για, νομίζω, για τα events. Δεν ξέρω αν έχετε να κάτι, κάτι επιπλέον όσο αφορά τα, τα events και τι εκδηλώσει εδώ στο Hacker Space. Όχι, απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο καθένα μπορεί να δει τα events τα έχουν γίνει και τα events τα οποία θα γίνουν. Στην αρχική σέλεγα του wiki μας Σωστό και όπω με ενημερώνετε όλοι ευτέρις από το Control <laughs> Το επόμενο free software meetup θα έχει θέμα το πώς να φτιάξεις ένα δικό σου home server Χρησιμοποιώντα Raspberry Pi, BeagleBone ή ένα μικρό υπολογιστή που σα έχει ξεμείνει από το παρελθόν Και Ακριβώς. σηκώνει κάτι από αυτό Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να πούμε για διάφορα νέα και project που έχουμε βρει ας πούμε, τους τελευταίους μήνες και μας κινήσαν το διαφέρον είτε τα χρησιμοποίησαμε είτε όχι. Ξεκινάτες σα από σαν αλευταίρι να μας λόγια για το Αράκης. Λοιπόν, το Αράκης α, είναι μια ιδέα για ένα νέο λειτουργικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά Βασίζεται στη λογική ενός εξοπυρήνα. Η ιδέα είναι ότι, ρε παιδί μου, ε, κανονικά ο πυρήνα στο παραδοσιακό λειτουργικό σύστημα όπως το Linux ε, μεσολαβεί και ε, στην ουσία κάνει αυτός ορίζει ε, ...που θα υπάρχει επαφή με το hardware, με το server... ...όλα είναι δυο του πυρήνα. Ετούτοι εδώ έχουν την ιδέα ότι θα μπορούσαν οι εφαρμογές... ...να έχουν απευθείας επικοινωνία... ...με τις περισσότερες λειτουργίες input output του μηχανήματος. Και στην ουσία με αυτή τη λογική... Ε, πιστεύουν ότι θα ε, ρίξουν το ότι πάντα έχει τον πυρήνα μπροστά όταν έχει σε επαφή με το σύστημα. Ε, είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Ηδη έχουν καταφέρει ε, πενταπλάσια μείωση στο latency μεταξύ Input Output, που υποτίθεται ότι είναι πολύ σημαντικό. Ε, υλοποιήσεις πολλές δεν έχουμε δει τέτοιων είδους πραγμάτων, δηλαδή αυτό ήταν καθαρά θεωρητικό μέχρι πρόσφατα. Το άρακι είναι μία πρώτη προσέγγιση, είναι open source, βασισμένο στην ε, MIT License, οπότε άμα ασχολείστε ειδικά με τον τομέα της ε, επιστήμης της πληροφορικής, σω αξίζει τον κόπο γιατί είναι μια νέα προσέγγιση που σε κάποιες περιπτώσεις αξίζει να την δούμε. Εγώ μου λίγο δεν το γνώριζα, αλλά διαβάζω το, το, το site. Να κάνω και μια παρένθεση να πω. Τι να Ναι, <laughs> Να πω ότι προφανώ στο τέλο, όταν έρθει το podcast, θα... υπάρχουν και τα σχετικά links στη σελίδα. Yeah. Οπότε θα μπορεί εύκολα κάποιο να δει περισσότερε πληροφορίε. Ε, και συνεχίζουμε με το Novena το οποίο ακούστηκε νομίζω αρκετά το τελευταίο διάστημα γιατί έτρεξε ένα crowdfunding campaign. Το, το οποίο, οποίο πλέον είναι επιτυχέ. Επιτυχέ και με το παραπάνω νομίζω που πήραν τριπλάσιο περίπου τριπλάσια χρήματα από αυτά που είχαν θέσει ναι, στο στόχο. Ναι, ναι. Είχαν 250.000 ω στόχο και φτάσανε τα 720.000. Οπότε νομίζω πήγε πολύ καλά. Το Novena ουσιαστικά είναι ένα project για τη δημιουργία ενό υπολογιστή είτε, μπορεί να και σαν και σαν που να είναι πλήρως open, να είναι open hardware, όλα τα σχέδια να είναι open source κτλ. Έχει ωραίες εξελίξεις το Novena, γιατί πλέον θα έχει και ενσωματωμένο software defined radio. Χρήσιμο αυτό. Που είναι αρκετά ενδιαφέρον και δεν θα χρησιμοποιεί το κλασικό USB που χρησιμοποιούμε και στο Saturnux. Τα DVB α πούμε. τα κλάσικα. Ε, αλλά χρησιμοποιεί το Myriad Που είναι ένα άλλο hardware project ε, του Bunny. το φτιάχνει και είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες στο Myriad R.E.F. Πάντως βλέπω εδώ το, το crowdfunding pages. Έχει ενδιαφέρον ότι, ότι είναι αρκετά modular με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να έχει μόνο το board και να το χρησιμοποιήσει ως ένα home server Μπορεί να το έχει σε case το οποίο είναι για desktop, μπορεί να το έχει σε ένα laptop ή μια οθόνη. Φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Βέβαια βλέπω ότι όσο προσθέτει, ανεβαίνει τιμή. Αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον γιατί κοιτάξτε και με όλα αυτά που έχουν γίνει τον τελευταίο χρόνο το να τρέξει ένα open hardware γνωρίζοντα ότι σε πολλέ περιπτώσει ακόμα και το hardware είναι compromise πια. Είναι αρκετά σημαντικό. Ε, νομίζω ότι καταρχάς φέρνει μια διαφορετική προσέγγιση στο πώς προσεγγίζουμε το open source software, το open source hardware, γιατί αυτή τη στιγμή το περισσότερο open source hardware δεν ήταν ένα πλήρες υπολογιστικό γενικής κρίσης σύστημα, όπως είναι αυτό. ναι. Ε, και αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με το πώς είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε το open hardware, που ήταν λίγο περιορισμένο στο νησέ και δεν ξέρεις. Αύριο μεθαύριο μπορεί να δούμε κινέζικες αντιγραφές τηλεάπτω από αυτό. Ναι, ναι, ναι, καλά αυτό, ναι. <laughs> Νομίζω πολύ πιθανό και πολύ πιο φτηνές θα είναι τελικά. Ε, και έτσι για να το συνδέσω, να προσπεράσω και να τα τηλεάπτω. Εγώ απλά τηλεά. θα ήθελα να δω και... Κάτι λίγο πιο όμορφο. Καλά αυτό ισχύει όντως γιατί το είναι λίγο ασχημό. Ε, το Gear Room Laptop άμα ενδιαφέρεσαι είναι το... Μόνο 5.000 δολάρια. Μόνο 5.000 δολάρια. Αν να μου το κάνεις δώρο. Άμα αφήνει η γυναίκα μου. <laughs> Ελευθερία βλέπω. Εντάξει πάντως η αλήθεια είναι ότι το να έχει ένα open hardware desktop ας αφήσουμε λίγο το laptop. Θα πούνε λίγο πιο περίεργη. Η έχει τύχει ο Thonic, Να ένα open hardware desktop, δεν είναι πολύ δύσκολο πια, δηλαδή ένα bigly bone, είναι open hardware ξελοκλήρου, δυο τρια περιφερειακά για να είναι λειτουργικό desktop. Δεν έχει κάτι... Ναι, διδιάφωνω. Διδιάφωνω. Βέβαια θεωρητικά και με ένα τυπηλί με Σωστά, σωστά. Και προσπερνάω έτσι λίγο για να κάνω πάσα στο Βαγγέλη, που έχει δει και αυτό λίγο το θέμα της Levabit που ξαναβγήκε στη δημοσιότητα, έγραψε ένα άρθρο στην Guardian και έγραψε και ένα post στο, στο site του, στο lavabit.com, που ανέλησε πιο ναι. διεξοδικά τι είχε γίνει τελικά. Ε, δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο άσχημα και από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ε, η ιστορία που έχει αναρτήσει το post που έχει αναρτήσει το lavabit.com ε, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά ο Λάντα Λέβινσον ε, ο ιδρυτής της LavaBeat είναι ανατριχαστικό ναι ανατριχαστικό ότι όχι μόνο έπρεπε να παραδώσει ε, δεν θα κάνουμε αυτή τη στιγμή να πούμε την ιστορία της LavaBeat για να κερδίσουμε λίγο χρόνο ε, αλλά έπρεπε να παραδώσει τα κλειδιά του σερβέρ ε, και με αυτόν τον τρόπο όλοι οι πελάτες οι οι οποίοι είχαν πληρώσει για πρέβαση και κρυπτογραφία, πρακτικά δεν θα είχαν κρυπτογραφία. Και ξεκινάει η ιστορία του ενάντια στο αμερικάνικο σύστημα, στο αμερικάνικο οικονομικό σύστημα, όπου δεν μπορούσε να έχει δυνατότητα εκπροσώπησης, διότι η πρώτη συνάντηση γινόταν, ξέρω εγώ, κάτι που του στήλει 5000 χιλιόμετρα, μακριά από εκεί που έμενε, Οπότε με το ζόρι πρόλαβε να φτάσει αυτός. Ε, δεν υπάρχει αυτή η στιγμή δικηγόρος που να μπορεί να τον ε, ε, υπερασπιστεί. Ε, επίση επειδή η υπόθεση αφορά ε, αυτούς περίεργους νόμους περί πατρίδας και προστασίας και πράγμα στις Αμερικές δεν κύριε μπορούσε κύριε. να μιλήσει γι' αυτό. Άρα, ναι, άρα, για να μιλήσει σε κάποιον δικηγόρο έπρεπε να τον ε, Πληρώσει για να υπάρχει το κοντισιάλτη μεταξύ ε, δικηγόρου και ε, πελάτη. Δεν μπορούσε να ζητήσει βοήθεια, δεν μπορούσε να βγάλει το θέμα στα νέα. Ε, ο άνθρωπος αναγκάστηκε να κλείσει την εταιρεία του και παρόλα αυτά το νομικό του πρόβλημα ε, δεν σταμάτησε εκεί. Δεν μπορούσε να μιλήσει για το πώς έκλεισε η εταιρεία του γιατί ε, ήταν περιορισμένος από κρυφό ομοσπονδιακό δικαστηρίο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει την απόφαση του δικαστηρίου εκτός από τον ίδιο. Ούτε ναι. επίσης μπορεί να πάει στο εφετείο στο ή κάτι μπορεί. τέτοιο γιατί δεν ε, υπάρχει. Ε, ναι. Ε, γενικά α, αποδεικνύεται και βγαίνει μπροστά έξω ότι όντω ή ε, δεν κρυπτό υπό την NSA. Και αν θέλεις να έχεις κάτι κρυπτό, ε, ε, χάνεις το δικαίωμα του να είσαι ελεύθερος. Yes. πρακτικά αυτό είναι. Είναι πραγματικά τρομακτική η ιστορία, κατά εμέ. Mm. Και νομίζω ο ίδιος είχε, όταν είχε τελειώσει αυτή η ιστορία, είχε πει ότι όποιος θέλει να έχει ασφαλές email, το πρώτο βήμα που έχει να κάνει είναι να μην το έχει στους νομές <laughs> Πάντω πάντως όποιος να διαβάζει το δεν πάρα πολύ μεγάλο τοπός, το οποίο είναι πραγματικά αναδροχιαστικό. Και έτσι στο ίδιο μήκο κύματο για security, privacy κτλ. Τελευταία είχαμε και κάποιες αλλαγές στο XMPP, που είναι το πρωτόκολλο γνωστό και ω Jabber, που χρησιμοποιούμε περισσότερο για να μιλάμε... instantly, θα το πούμε έτσι. Ε, ναι, είναι το ε... πρωτόκολλο επικοινωνίας για instant, δηλαδή για real-time μηνύματα και που είναι το μόνο distributed, τουλάχιστον διαδεδομένο πρωτόκολλο που μα έχει μείνει αυτή τη στιγμή. Καθώ <συσίλισμα> τα περισσότερα, περισσότερα πρωτόκολλα τέτοια επικοινωνία που είχαν εταιρείε πλέον έχουν αρχίσει και τα κλείνουν μόνο για του πελάτε του. Βλέπετε ναι. βλέπε ε, Google Gmail με το Hangout, το Google Talk με το που έγινε Hangout <συσίλισμα> και πλέον ε, οι χρήστε του Hangout δεν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν ε, μέσω XMPP. Ε, και νομίζω πλέον ε, ήδη έχουν αρχίσει κάποιοι πάροχοι να προσφέρουν, να έχουν μάλλον υποχρεωτική την server-to-server -server encrypted. Mm. Σε... Ναι. Ε, το XMPP έχει τη δυνατότητα, όπω δουλεύει και ο mail server σου, να, έχεις, δηλαδή, να τρέχει το mail, το mail server σου κάπου αλλού, σε κάθε δικό σου μηχάνημα. Έτσι και το XMPP μπορεί να τρέχει σε δικό σου μηχάνημα και ε, εσύ χρησιμοποιεί έναν client. Ένα από τους ουρώνγους τους είναι ο PG, ναι, πάθη και αντίου, πάνε. ναι, αντίου, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει ή να υποστηρίξει 6MP. Άρα μιλάς με τον client το δικό σου προς τον σερβερ σου και από τη στιγμή εκείνη ο σερβερ σου θα πρέπει να μιλήσει με τον σερβερ του συνομιλητή σου για να μπορείτε να αλλάξετε τα μήνυματά σα. Μέχρι τώρα η επικοινωνία μεταξύ σερβερ με σερβερ δεν ήταν υποχρεωτική ή δεν επιβάλλονταν να είναι κρυπτογραφημένοι. Ε, αυτό έχει αρχίσει και έχει αλλάξει διότι υπάρχει... Ε, ένα, πώς θα το πω τώρα, Federation, ένα, όχι δεν το λέω σωστά... Ε, Για το, εν μια, ναι, εννοείς, μια συμφωνία όλων Ναι, αυτών, μια μεγάλη. συμφωνία μεταξύ όλων των μεγάλων γνωστών... Ε, ...Jumper-Server, ώστε να υποστηρίζουν... ...Server-to-Server ε, -server κρυπτογραφία και μπορείς να χρησιμοποιήσει είτε τα ίδια κλειδιά που χρησιμοποιείς για το client του server είτε να φτιάξεις άλλα κλειδιά certificates για να μιλάνε Στο actionpb.net υπάρχει ένα observer, observer, oh, παρατηρητήριο, ένα ναι. παρατηρητήριο <laughs> ναι. όπου μπορείς να βάλεις τον server σου, εγώ έχω βάλει παρέγμα το δικό μου ή ακόμα και διάφορους άλλους γνωστούς servers και να ελέγξεις αν υποστηρίζει είτε client-to-server είτε server-to-server server υποστήριξη κάποιοι που έχουν βγάλει έχουν ένα grade α, α, πλήν, β, ε, και ε, ούτω καθεξής πια ποια κριτήρια θέλεις για κάποιο περίεργο λόγο έχω αρκετού στο jubber.org όταν ενεργοποίησα το δικό μου το server το server-to-server server certificate, δεν δεν τους έχασα, δεν μπορούσα να μιλήσω μαζί τους. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος για το jubber, το torg, για ναι, το ναι, status. Όσες ναι. το έχω τσεκάρει, ναι, ναι. δεν μου έχει παίξει σωστά. Ε, πάντα σημαντική εξέλιξη νομίζω και πάνω κάτι το ίδιο λίγο πολύ και για του mail servers όπου πάλι καλό είναι όποιο έχει το δικό του mail server να χρησιμοποιεί TLS για την επικοινωνία με άλλους mail servers. Ναι, εδώ φτάνουμε σε ένα άλλο πρόβλημα όμως, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ε, δεν μπορείς να πιστοποιήσει ναι, το certificate. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα με το TLS. Με το TLS. Ε, διότι το πιστοποιητικό το οποίο σου στέλνει σερβερ δεν έχει με τρόπο να το κάνει cross cross-tech ότι το στείλει ο συγκεκριμένο σερβερ ο οποίος λέει ότι έχει ε, αυτό το όνομα Εκεί έχει κάνει μια πρόταση φέτος στην FOSDEM είδαμε από τον ε, Βίτσε Βενέμα, που είναι δημιουργό του Postfix όπου είπε ότι χρησιμοποιώντας DNSSEC και dane. Θα μπορούσαμε να κάνουμε την πιστοποίηση του certificate. Ναι, Ά, να γίνει ορθή υλοποίηση ναι. ναι Αυτό ναι. είναι πολύ λεπτό ζήτημα, ναι, νομίζω. Ναι, ναι. Ε, Ελπιστούμε, στον επόμενο μήνα, να γίνει και κάποιο DNSSEC event workshop στο Hackerspace. Το ίδιο μήκο κύματο περίπου, τέλο πάντων, όσο αφορά το θέμα του security και ιστορία με το eBay, που λίγο καθυστερημένα έστειλε reset password, uh, notification μετά το bridge που είχε Τι στα στιγμάτια. Τι είναι είσαι καθυστερημένα. Ήτανε λίγοι μήνε. Μόνο, μόνο, Εμένα δεν μου είχε έρθει ακόμα. Για μένα <σφυ> μπορεί το... Να ναι, μπορεί να μου έρθει και ποτέ. Ναι, να ποτέ. Για μένα το άσχημο τη υπόθεση είναι ότι έλαβανα email στο email μου και χρησιμοποιώ διαφορετικό ε, password για κάθε site, εφαρμογή που, ε, που έχω, που μπαίνω, που χρησιμοποιώ αλλά μέσα στο ίδιο το email ε, δεν υπήρχε κάποιο link για extra info οπότε την πρώτη φορά που το διάβασα ε, νόμιζα ήταν spam ναι. ε, από τα spam phishing scam ξέρω εγώ του στείλει ότι ε, κάνε ρισέ το password σου Ψάχνοντας το λίγο, ανακάλυψα ότι έντως αυτή η ιστορία είναι αληθινή. Και όταν προσπάθησα να αλλάξω το password μου, δεν με άφηνε να βάλω παραπάνω από 20 χαρακτήρες. Επίση, το Ιπδονός, ότι με ενημερώσαν ότι έχει γίνει κόμπρο στα database, με προβληματίζει γιατί είτε κρατάνε σε clear text τα password, είτε κρατάνε unsalted τα hash. Δηλαδή, κρατάνε τα hash σε κάποιο backend το οποίο δεν είναι salted που σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο είτε με brute force είτε με rainbow να βρεις πιο είναι το αρχικό password το οποίο με σε πάρα πολύ για με το ίδιο. Μου το τελευταίο σου tweet <laughs> πρώτο τελευταίο σου tweet ανε <laughs> θυμίσαι το μου ναι. Ε, όπου γυρίσκοι λες ε, ο κωδικός σας ε, είναι Παρο, παρακαλώ μην χρησιμοποιείτε παρόμοιο κωδικό με τον κωδικό που χρησιμοποιήσατε την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, ναι. Να έκανα ένα retweet, κάπου το είδα, ε, όπου για να σου το πει αυτό μια εφαρμογή, δεν μιλάμε συγκεκριμένα για το ebay γενικά, ναι. για ε, services, web services, ότι αν ξέρει ότι το συνθηματικό σου μοιάζει με το προηγούμενο σου, σημαίνει ότι το κρατάει σε clear text. Εντάξει. είναι χαζόπλυνο στου μέρε μα. Πάντω, εγώ πρόσφατα μάθα και ένα μικρό command line εργαλείο που λέγεται APG, το οποίο είναι Random Password Generator. Ε, επειδή χρησιμοποιώ password manager ούτω ή άλλω ε, του Firefox, οπότε δεν χρειάζεται να θυμάμαι κωδικούς ειδικά για υπηρεσίε τύπου eBay. Ε, το APG είναι ένα πολύ απλό command line το οποίο σου δημιουργεί ε, τυχαίου κωδικού, γεννήτρια τυχαίων κωδικών και έτσι μπορεί πολύ εύκολα να. Σε τέτοιου τύπου υπηρεσία, α πούμε στα γρήγορα να βάλει ένα κωδικό που δεν σε ενδιαφέρει να θυμάσαι και να είναι και 60 χαρακτήρε μακρύστατο. Δεν υπάρχει όσο να το βρει κάποιο. Ε, γελάω γιατί μου θυμίζει ένα comic strip του Dilbert, που λέει, Τον πάνε σε ένα γραφείο και του λένε Από εδώ η γεννήτρια, το random generated engine. Και είναι ένα τύπο ο οποίο λέει 9, 9, 9, 9. Και τι λέει, λέει ο Ντίλμπερτ, δεν μου φαίνεται και πολύ τυχαίο. <laughs> Αυτό είναι το πρόβλημα, λέμε το random, ότι μπορεί να βγει πάντα το ίδιο. Ευχαριστώ. <laughs> με λεπτά το συγκεκριμένο και έχει και μια επιλογή να του δίνεις και εσύ κάποιο salt, κάποιο input για να... Γιατί το δικό σου input μπορεί να είναι πιο τυχαίο, από το δικό του τυχαίο. <laughs> ε, συνεχίζουμε λοιπόν. Ε, ένα θέμα νομίζω που έπαιξε πολύ επίσης τον τελευταίο καιρό ήταν η όλη ιστορία με τον DRM στο, στο, στην html 5 και την επόφαση του Μοντζίλα να βάλει ως ένα σημείο υποστήριξη στο... ...στο Firefox. Βρέντα να Όχι όλα μαζί θα βλέξουμε. Και τέλο πάντων και ο Dr. Owen έγραψε ένα άρθρο στην Guardian επίση. Εξαιρετικό άρθρο. Εξαιρετικό άρθρο γιατί ο Dr. ουσιαστικά ήταν αρκετά ισορροπημένο. Είναι ένα ότι έγραψε ότι Νέμεν στεναχωρήθηκε και από την άλλη καταλάβαινε και τη θέση του Μοντζίλα. Απ' την άλλη, έγραψε το πόσο σημαντικό είναι το διαφορετικό implementation που έκανε είναι ο Firefox σε σχέση με το, δηλαμουν, είναι λίγο από το μέσο. Αυτό να το πούμε καταρχήν ότι ο Chrome και ο Internet Explorer το έχουν ήδη ενσωματωμένο. Και... Το DRM και όπερα. Για να μπορούν υπηρεσίε τύπου Hulu, Netflix κτλ. να παίζουν χωρίς Silverlight και Flash. Και ο Internet Explorer. Ο, ο Firefox αυτό που θα έχει, γιατί ακόμα δεν το έχει, είναι ότι θα έχει απλά το API ώστε να μπορεί να κουμπώσει πάνω του ένα τρίτο plugin, της Adobe, κατά πάσα με σανότητα. Ναι, ναι, ότι θα πηγαίνεις στην, αν θέλει να, να χρησιμοποιήσεις DRM και καλά στον browser σου, θα σου βγάζει ένα πάνχυρα ή κάτι, δηλαδή, που θα σου λέει πήγαινε στην Adobe, να πάλι στο σου ουσιαστικά. Ναι, πάνω κάτω δηλαδή, όπω σε επίπεδο UX τουλάχιστον, δηλαδή, όπω συμβαίνει με το Flash σήμερα. Ναι, ο μέσο χρήστη αυτό θα βλέπει και έτσι θα το βλέπει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν εμεί επιλέγουμε να μην εγκαταστήσουμε το DRM, καλώ θα κάνουμε. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή στην πράξη νομίζω τεχνικά δεν έχει καμία διαφορά με το ότι Τη... περισσότερο φιλοσοφική είναι, έτσι, παρά. Ουσιαστική για το DRM, γιατί ο <συντή> δεν θέλει DRM απλά δεν θα ενεργοποιήσει το DRM. Ο δεν θέλει DRM θα πρέπει να εγκαθίστας να flash. <συντή> ναι, καταρχήν. Προφανώς. Ε, απλά να πω ότι με το DRM βρίσκομαι στην δυσάρεστη θέση να έχω αγοράσει ένα βιβλίο στο e-book reader μου το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω πουθενά αλλού. Ε, ούτε καν στον υπολογιστή μου, ούτε πουθενά. Ε, δεξει, γιατί είναι DRM και στο Linux δεν έχω κάποιο πρόγραμμα ναι, τώρα δεν ξέρω σε ποιον αναφέρε, αλλά γενικώ τα περισσότερα από αυτά τα DRM σπάνε. Ακόμα και με το Calibre. Ναι, δεν το έχω καταφέρει <laughs> ακόμα να το μετατρέψω, αλλά. αλλά πέραξε... Ναι, το DRM γενικώ είναι πρόβλημα αυτό που τη συζήτηση που είχαμε και στο Twitter προχθές, Ότι προφανώ το, το DRM είναι προβληματικό από μόνο του γιατί σου βάζει περιορισμού. Αλλά αυτό που έγραφα είναι ότι εμένα προσωπικά με ενοχλεί περισσότερο το DRM τύπου Amazon. Που σε περιορίζει για ένα ε, περιεχόμενο το οποίο το έχει αγοράσει όπω ένα βιβλίο και λιγότερο για το DRM ε, τύπου Spotify ή Netflix που, που δεν πληρώνει, δεν αγοράζει ταινία, αγοράζει ένα subscription. Ναι. Ναι, μια... Απλά εκεί με ενοχλεί γιατί αναγκαστικά η εφαρμογή που πρέπει να χρησιμοποιήσω για να δω το περιεχόμενο πρέπει να είναι κλειστή. Οπότε έχω μια εφαρμογή στο συστήμα που δεν ξέρω τι κάνει. Ειδικά όσο αφορά το, την περίπτωση τη Amazon, αυτό που εμένα με έχει ενοχλήσει περισσότερο απ' όλα είναι ότι. Πριν πολλά πολλά χρόνια, όταν πρωτοβγήκε το Kindle, το πρώτο ε, βιβλίο που κόπηκε ε, από το Amazon Kindle Store, κατέβασα στα βιβλία σου, ήταν το 1984. Και όλοι οι άνθρωποι που... Εντελώς έχουν, τυχαίο. Εντελώς τυχαίο, αρκετά συμβολικό. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι όποιος Είχε εγκατεστημένο το 1984 το χείμιο του. Το είχε αγοράσει. Να. Του το σβήσαν και του πιστέψαμε λεφτά. Ναι. Αλλά... Ναι, ναι, ναι, είναι τρομακτικό. Ε, ε, ε, Βρήκαμε βιβλίο. Δηλαδή... Τώρα που μιλάμε για την Amazon, μου δίνετε πάτημα να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαμάχη με Ξέρω. έναν εκδοτικό υλικό. Ε, δεν είναι τόσο hackerspace νέο, ε, απλά είναι πάσα. Όπου, όπου υπάρχει μια διαμάχη, όπου βιβλία τα οποία βγάζει ο τα εκδοτικό Πού Δεν θυμάμαι το όνομά είναι τα είναι το βρω και θα το βάλω στο είναι τα Νο νομίζω, δεν είμαι σίγουρο κατά αυτόν τον Γιατί είναι το lesson που γκρίνιαζε ότι ο ιδιωτικό του οίκο έχει ένα dispute με την Amazon και η Amazon τα παραδίδει τα βιβλία του μετά από 4 εβδομάδε. Ναι, ακ αυτό ακριβώ. Ότι η Amazon ε, δεν βγάζει, βγάζει σε μήνυμα ότι ε, μπορεί να κάνει ε, pre-order ένα βιβλίο, να το πληρώσει, να το αγορές, αλλά δεν θα σου το δώσει, δεν έχει σε στόκ. Ε, κάτι το οποίο δεν ισχύει διότι από ό,τι διάβασα μετά στον εκδοτικό οίκο, mm. γιατί. Ε, όλα μα τα βιβλία ε, υπάρχουν, είναι σε stock. Μπορούμε να τα διαθέσουμε άμεσα στην Amazon. Και αν έχετε πρόβλημα με την Amazon, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτού. Τώρα, τι κρύβεται πίσω από αυτήν την ιστορία, δεν ξέρω να. Ναι, να, εντάξει, νομίζω απλά ότι σε ένα σημείο πολλοί κόσμοι έχει υπερεκτιμήσει την Amazon. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά bookstores εκεί έξω. E-bookshops τα οποία βρίσκει βιβλία και σε κάποιε περιπτώσεις τα βρει και πιο ασθενά, την Amazon. Και χωρί DRM, Επίσης, αν είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι συγκεντρωτικό και από τη στιγμή που είναι συγκεντρωτικό, ο μέσο χρήστη φτάει εκεί για να το βρει. Ναι. Κοίταξε. Mm. Ισχύει, ισχύει. Ε, έτσι να... Τώρα που είπαμε για DRM και τέτοια, να πούμε λίγο και για τι ομορφιές του Makerbot. Ναι, για πέσει και για τι πατέντε. Τι έγινε, χαμός. Χαμός έγινε <laughs> για τι πατέντε. Λοιπόν, βασικά τι γίνεται. Ε, το Έχετε περισσότερη ακουστά Την ε, MakerBot Είναι μια εταιρεία με 3D -τές. Έχει φτιάξει το Cupcake CNC Κάποια στιγμή έφτιαξε το Replicator ε, Το οποίο αντιγράφτηκε Ουσιαστικά σχεδόν μέσα σε μια νύχτα ε, Από το κώδικα που είχε ανεβάσει η Maker, και τότε αποφάσισε η Maker να πει: Ξέρετε κάτι, εγώ δεν ξάνω κώδικα πλήρω σε εκτυπωτέ μου, και ουσιαστικά εκτυπωτέ μου είναι κλειστοί. Ε, Τέλο πάντων, το ζήτημα είναι ότι ο κόσμο, τα ψέματα, οι θρηντικοί εκτυπωτέ είναι μηχανήματα που δεν είναι εμπορικά. Και για να μπορέσει να βολευτεί με τον 3D εκτυπωτή σου πρέπει να κάνεις πατέντες, να φτιάξεις πραγματάκια για να μπορέσει να διορθώσει προβλήματα σχεδιαστικά λάθη του εκτυπωτή. Ε, κάποιο παλικάρι είχε σχεδιάσει ε, ένα σύστημα για να κάνει quick release τον του εκτυπωτή. Δηλαδή το σημείο που βγάζει το πλαστικό του 3D εκτυπωτή, να μπορείς να το βγάλει να το βάλεις εύκολα. Ε, αυτό το σχέδιο, λοιπόν, πήγε η MakerBot, σχέδιο που το είχε βάλει κάποιο σε ένα φόρουμ και το διέθετε σε όλο τον κόσμο. Πήγε η MakerBot και το κατέθεσε σαν πατέντα δικιά τη στο The United States Patent Office. Ε, Γενικά η κοινότητα γύρω από του 3D η κοινότητα του Reprap και ο περισσότερος κόσμος Perix έχουν αρχίσει και τη βάζουν σωστό χάνστρο. Δηλαδή αν δείτε το Twitter stream του Ιντερφιτ του του ιδρυτή της MakerBot είναι πολύ απολογητικό σε κάποια σημεία. Γενικώ. Ε, υπάρχει συζήτηση από πολλά μαγαζιά, όπως ε, το Antafruit και το... Ε, για να, τι, να, μην, να σταματήσουν να πουλάνε... Για να σταματήσουν να πουλάνε προϊόντα με Maker. μετά από αυτό. Ε, και ήδη η Antafruit διαθέτει ως εναλλακτικό του MakerBot. Το ΤΑΖ, ενώ μέχρι χθε δεν το διέθετε, από χθε το βράδυ το διαθέτε. Αυτό είναι πολύ καλό. Το ΤΑΖ, όπω είναι. Είναι εξαιρετικό. Είναι η πολύ καλύτερη έκδοση του 3D εκτυπωτή που έχουμε εμεί στο Hackerspace. Ναι. Ε, η Alleφοάν είναι γαμάτι και όλα τις, τα προϊόντα είναι με τη σφραγίδα του Free Software Foundation, δηλαδή. Και το hardware είναι ανοιχτό και ο κώδικας είναι free software και το φαινόμενο του είναι ανοιχτό. Ναι, Την ξέρω. Και είναι και πώς... αρκετά καλός, δεν άπεισε ότι χάνει κάτι πιθανότητα. Σα μπορεί να ότι είναι και καλύτερο από MacBook. MacBooks, ε, Είναι ποιοτικά εξε... αρκετά καλύτερος. Δηλαδή θεωρείται ανταγωνιστικός. Αυτό και το Old Maker που επίση είναι πολύ καλό. Ναι. <coughs> Ωραία, μια και έτσι έχει. Ε μεγαλώσει πολύ αυτό το podcast, για να μην κουράσουμε πολύ το κόσμο. <coughs> να τελειώσω έτσι εδώ με δύο προτζεκτάκια που έχει βάλει ο Βαγγέλης, εδώ βλέπω, στη, στη λίστα με τα θέματα. Το ένα είναι το OTOSTAR, που είναι ένα application για, για το Android. Ωραία. Το οποίο τι κάνει? Καταρχήν, έχω βάλει τρία, εντάξει, να μετράσω λίγο γαλύτερα. <laughs> Δεν έχουμε διαδικό σύστημα. <laughs> Ακόμα και στο διαδικό σύστημα, να το τρία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι Hardware, Είχε Είχε το νο... Ναι, το όνομά του είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, τι... Ποιο είναι το πρόβλημα, εντάξει. Θες κάποια στιγμή, βρίσκεσαι εκτός σπιτή, εκτός γραφείου, είσαι στον δρόμο, ξέρω εγώ, και θες να βάλεις να φορτίσει, ξέρω εγώ, το κινητό σου. Και το μόνο διαθέσιμο κοντά σου είναι ένα λάπτοπ που... Του Λευτέρια. Του Λευτέρια, το ξέρεις, κόμεις, εντάξει, που δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρει, δεν τον εμπιστεύεσαι ή πιστεύει ότι. Το, το, μπορεί να εμπιστεύεσαι στο Λευτέρι, Ασχολή αλλά το άλλο. laptop να έρχεται από Αμερική. Οπότε να τρέχει Windows. Να ας. μην εμπιστεύεσαι στην Αμερική. <laughs> να, να είναι ειδικό προμάγιστο. <laughs> Έχουμε διαβάσει, ρε παιδί μου, κάποια papers. Τι κάνει, εντάξει. Αλλά σου κλείνει το τηλέφωνο από μπαταρία ή ταμπλέτα τότε ή θες να βάλει να φορτίο. Θέλει με κάποιο τρόπο να βάλει το USB, αλλά να πάρει μόνο ρεύμα. Υπάρχει ένα device το οποίο μπαίνει ενδιάμεσα, μεταξύ δηλαδή το USB port και το USB καλωδίου του κινητού σου όπου ε, κόβει τα πάντα εκτός από το power. Και δηλαδή το, κόβει τα data, data ναι, και, και περνάει το, το, το ρεύμα. Ναι, περνάει μόνο το ρεύμα, ακριβώ. <σχερ> και το όνομα αυτό είναι USB Condom. <σχερ> Ωραία, νικολάξε, νικολάξε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι και εγώ στο, στο κινητό μου, το, το, το, το, το USB storage ας πούμε, το έχω πένει τον το όταν θέλω... Να το ναι, και εγώ το έχω πανεργοποιημένο, αλλά τα, το τελευταίο τουλάχιστον χρόνο ε, διαπιστώσαμε ότι δεν έχει σημα... απολύτως καμία σημασία το τι πιστεύουμε εμείς ότι έχουμε απανελοποιημένο <laughs> ε, <laughs> με το τι πραγματικά είναι. αυτά <laughs> αυτό που εντάξει. λέει ο Βαγγέλης, ε, να θυμίσω ότι στην τελευταία σύνοδο του G8 ε, όταν είχε γίνει στη Ρωσία, ε, τα μέλη Τη G8 που συμμετείχαν, είχαν πάρει ένα gift uh, set oh, δώρο Πολύ καλό, μπράβο εσύ, η Το οποίο είχε Αντί. μέσα στα δώρα ένα φορτιστή κινητού USB Ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος θα έπαινε το, USB, το φορτιστή κινητού Θα το το στην πρίζα mm -hmm. του και θα φόρτιζε το κινητό του σαν να μην τρέχει τίποτα το πρόβλημα ήταν ότι αυτό ήταν ε, compromised, δεν ξέρουμε από ποιον. Ε, ποιος το έκανε τώρα, οι ε, <laughs> Δεν δε ξέρουν τίποτα, ε, που στην ουσία έδι, έβαζε, εγκαθιστούσε ένα malware το οποίο έβαζε ένα Trojan Horse μέσα στο ε, κινητό του τηλέφωνο. Ήταν ε, αρκετά ενδιαφέρον. Σου δημιούργουσε ένα vulnerability και... Τρελόπφες. Στιμίζει όλες τις ζήτησες δύο έξτρα θέματα που είδα το τελευταίο καιρό. Το ένα πολύ πρόσφατο γενικά, το βγάλει το Privacy International, για την, για την υπηρεσία, τη, τη μυστική υπηρεσία της Βρετανίας, η οποία όταν πήγαινε να καταστρέψει τα έγγραφα, τους δίσκους που είχαν τα έγγραφα στην Guardian, από τα έγγραφα του Snowden. Θα περίμενε κανείς ότι θα πάρει τους σκληρού δίσκους π.χ. να τους καταστρέψει κτλ. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό. Κατέστρεψε και κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα μέσα στις υπολογιστές. Ναι. Συγκεκριμένα Άρα κάτι... κατέστρεψε <laughs> ένα controller στο Touchpad, το Synaptics που έχουν τα μισά και πλέον laptops στον κόσμο, ναι, ε, και ένα controller του keyboard. Ένα mm. keyboard controller, α, και το inverter, το τσιπάκι που κάνει invert το ρεύμα. Για ποιο λόγο. Ε, το ψιλοέψαξα αυτό, γιατί μου φάνηκε και εμένα πολύ ενδιαφέρον. <laughs> γιατί στην ευχή συνέβη αυτό το πράγμα. Ε, και η αλήθεια είναι ότι ο μέσος security officer στην Αγγλία και όχι μόνο, έχει συγκεκριμένη πρακτική. Όποιο μηχάνημα θεωρεί compromised και για λόγους εθνικής ή κάτι άλλο ασφάλειας πρέπει να καταστραφεί, καταστρέφει τα δεδομένα και την πρόσβαση στο μηχάνημα. Και πώς καταστρέφει την πρόσβαση στο μηχάνημα? Καταστρέφει τα input. Καταστρέφεις τα input. Yeah. Αυτό τουλάχιστον υδαγός εξήγηση. Ε, ε, περιμένω και την απάντηση βέβαια ε, ε, που θα δώσουν οι εταιρείε αν δώσουν ποτέ πάντως η απάντηση που είδα μου ακούγεται και λογική γιατί όταν βάζεις security officers να σου καταστρέψουν ένα σκληρό ή κάτι άλλο καταστρέφουν όλο το σύστημα έχει, έχει μια λόγια ε, Έχει ένα θέμα ε, σε εταιρεία στην οποία εργάζομαι mm -hmm. ε, στις προμήθειες για όταν σου χαλάει κάποιος δίσκος ή κάποιο hardware, οτιδήποτε, ε, αναφέρω, υπάρχει παραγράφος, ότι η καποιο hardware οτιδηποτε αναφερει υπαρχει παραγραφος οτι η εταιρεια που θα το αλλάξει, θα πάρει το χαλασμένο ε, δίσκο, είναι υποχρεωμένη να καταστρέψει τα τυχόν δεδομένα τα οποία μπορεί να έχουν μείνει. Προσωπικά δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά η νομική ευθύνη πάβει να mm. ισχύει. Mm. Πάντω η ιστορία που είπε πριν με, με του G8, με G8 ε, μου θύμισε ένα, μια ιστορία που διάβαζα πρόσφατα σχετικά. Yeah, το The Thing. Το οποίο είναι ένα λίμα στη Wikipedia, <Γυκυπή> δεν θα επεκταθώ γιατί είναι μεγάλο. <Γυκυπή> δέτοιο, είναι αλλά μεγάλη, αλλά ναι. συνιστώ θα το βάλω στα links γιατί και συνιστώ Ψάξε σε όλου να πάω να το διαβάσουν. Είναι ουσιαστικά η ιστορία του πώ ο Θεέρεμι είναι γνωστό για το μουσικό του όργανο. Ε, Ρώσο επιστήμονα, εφήβρε, μάλλον τοποθέτησε και εφήβρε και σε μια, ε, μια συσκευή παρακολούθηση στην Αμερικανική πρεσβεία η οποία για αρκετά χρόνια δεν την είχε βρει κανένας και για ακόμα αρκετά χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώ δουλεύει. Ε, και είναι ενδιαφέρον επίση ότι το λίμα λέγεται The Think. Ναι, ε, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ψάξτε επίση στο YouTube για εκπαιδευτικού και μόνο λόγου. Υπάρχουν, ε, ε, υπάρχουν κανένα δοκιμαντέρ το The Think που είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, δείτε τα πραγματικά, αξίζει τον κόπο. Okay. Και κλείνουμε λοιπόν με τα δύο προτζεκτάκια του Βαγγερου, ναι, η δουλειά σας Το, έδωσης, τα το... Ε, χρησιμοποίησα τώρα τελευταία, είχα ένα πρόβλημα με την μπαταρία του κινητού μου. Έχω Android, που σημαίνει ότι πρέπει να το φορτίσω τρεις-τέσσερις φορές τη μέρα. <laughs> ε, ο λόγος που... <laughs> <laughs> <laughs> ε, εντάξει, το condom <laughs> του η μπαταρία. <laughs> <laughs> ναι, ε, ε, ό, όχι, εντάξει. Ε, ο λόγος που... Τρώει η μπαταρία συνέχεια είναι γιατί κάποιες εφαρμογές έχουνε auto-start όταν αλλάζει κάποιο state σε hardware, πέρα, το οποίο μπορεί να είναι αλλαγή state από Wifi, 3G ESD γίνεται Mount and Mount από το... δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Αλλάζει ξέρω εγώ το, ανοίγεις το Bluetooth, το GPS, ξέρω εγώ οτιδήποτε και αλλάζει κάποιο state, με αυτόν τον τρόπο γίνονται κάποιος συμφιλογίος στο το Start. Ε, παράδειγμα, στο δικό μου το τηλέφωνο, το Google Maps, ε, mm. γίνεται πάντα ε, Start σε οποιοδήποτε state και να αλλάξει. Δηλαδή, θέλω να μεταφέρω κάποιες φωτογραφίες από το κινητό στον υπολογιστή, βάζω το, το καλώδιο για να κάνω browse στην SD, ξαφνικά βλέπω ξεκινάει το Google Maps. Οπότε, ε, ψάχνω λιγάκι στο FDroid. Ε, βρήκα το Auto Starts, το οποίο α, χρειάζεται βέβαια root για να mm. μπορεί να τρέξει, εντοπίζει όλες αυτές τις εφαρμογές, οι οποίες συνεργοποιούνται αυτόματα όταν αλλάζει κάποιο state. Ε, έχει παράδειγμα state για το boot, όπου δεν θες παράδειγμα το Twitter client να ανοίγει όταν μπούταρεις, γιατί δεν το χρησιμοποιείς εκείνη τη στιγμή ε, ή κάποιες άλλες εφαρμογές. Ε, και με αυτόν τον τρόπο... Ε, βελτιστο... ναι ναι Βελτιστοποιήσα αρκετά και την μπαταρία yeah. και το yeah. σανιτή μου Γιατί οπότε άνοιγα το wireless Ξαφνικά έβλεπα στο background να κάνει sync Είναι στο F-Droid Ναι, είναι στο f Κάποιε αυτό... ναι, ναι, Κάποιες εφαρμογές οι οποίες εγώ δεν τις είχα τρέξει ποτέ παράδειγμα Αλλά επειδή θέλανε να τσεκάρουν αν έχει βγει κάποιο update Σε κάποια εφαρμογή ε, Οπότε βλέπανε το state του Wifi Άλλαζε αλλά, αλλάζε... Ε, ναι, προσπαθούσαν να στεδεθούν. Από το, άμα, πολύ ενοχλητικό αυτό. Τελικά, με, με έχει βοηθήσει αρκετά στο sanity. Ωραία. Και το τελευταίο, τελευταίο που θα πω είναι το... Αυτό είναι το πρόβλημα όταν έχουμε να κάνουμε <laughs> δισεκατομμύρια χρόνια μετά. <laughs> μαζέυονται <laughs> Ναι. Ε, ε, α, το, το, το α... SyncThink. Ναι, το SyncThink, το οποίο είναι ένα ε, Dropbox ε, Alternative Open Source. Ε, το οποίο θυμίζεις περισσότερο το BitTorrent Sync και λιγότερο τον τρόπος. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν έχω δυστυχώς ακόμα την ευκαιρία να το δοκιμάσω και να σας πω ε, τι, πώς και γιατί. Πάντως για όσους δεν ξέρουν το... Το είπα αυτό και το BitTorrent Sync, αλλά για όσους το ξέρουν τον Sync, ουσιαστικά δεν χρειάζεται κάποιο κεντρικό σερβερ. Συγχρονίζει η αρχεία μεταξύ υπολογιστών ε, απευθείας πυρτουπήρ το να χρειάζεται να υπάρχει κάποιο κεντρικό σημείο Ούτε εγώ το έχω δοκιμάσει ακόμα Το, αλλά το είναι θετικό είναι ότι έχει ήδη ε, Android ε, client. client οπότε μπορείς απλά να το ε, χρησιμοποιήσεις ε, δι, Έχω διαβάσει αρκετά καλά αλλά δεν έχω ακόμα άποψη ο ίδιος ε, νομίζω το Sing thing είναι μέσα στη λίστα των εφαρμογών που θα τσεκάρουμε αν προλάβουμε στο Free Software Meetup για Home Server. Ναι, μα γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. γιατί όντως, έχει. Γιατί έχει να διεφέρει να το τρέχεις το σε Raspberry δηλαδή, και στο σπίτι σου. Και ε, κλείνοντας, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. ξεχνάω, δεν βλέπω εδώ πέρα στην... Όχι, δεν θα να, νά, μά, μά, α, να τα πράγματα που ακούσες εσύ. Τώρα τελευταία εντόπισα δύο... Ε, τολμώ να πω ότι καταρχήν πριν πω για τα podcast, να πω ότι ακούω το libre Voice, το να. podcast. Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι από τα καλύτερα Ναι, ναι. Όχι απλά. Δεν το, το γνωρίζω, ταξάω εδώ από τον Νίκο. Ε, το περιοδικό δεν το έχω διαβάσει. Έχει πει ο Νίκο ότι μπορεί να φέρει κανένα περιοδικό στο Hacker Space. <laughs> Αν, δεν και άλλα πει. περιοδικά που θα βάλουμε να τα δούμε δουλειάσταμα δηλαδή, πως είναι, θα φτιάξουμε να <laughs> βιβλιοθήκη. Μπορούμε να φτιάξουμε χάκες πες για τα βιβλία μα. <laughs> <laughs> ε, yeah. το, το τελευταίο κυρίο, ε, τολουμώνω να πω ότι το podcast είναι ιδανικό, ειδικά όταν ε, δουλεύει, το οποίο ε, κάνεις κάτι άλλο, αλλά θες να απασχολεί τον εαυτό στο Ή την... όταν μετακινήσε με <laughs> το ναι, μέσομεροσική ναι. ναι. συγκοινωνία. Ναι, για όσους δεν μετακινούν το με ποδήλατο, ναι, γιατί όταν είσαι με το ποδήλατο πρέπει να ακούς το... Περιβάλλον. Το πρώτο λοιπόν είναι το ε, Ops All the Things, το οποίο είναι ένα podcast για operations, DevOps και system administrations, administrators. Έχα ε, ακούσει τα πρώτα δύο ε, podcasts, ε, αναφέρει και την... Ε, ένα τύπο ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ σε Linux, αλλά έχει Windows background και ξαφνικά μπαίνει και σε, στο Linux κόσμο και μαθαίνει σιγά σιγά, του φαίνονται λέω νέα. Και κάποια θεματάκια είναι, πώς το λένε, μιλάνε από puppet μέχρι time management, κάποιες πλατφόρμες για documentation, για το... Έχουν αναφέρει πράγμα ότι η Redcar με το Sentos, κάτι το οποίο δεν το είπαμε εμείς, στα νέα, ε, ενώσανε πλέον τις τη. Ναι, εντάξει, είναι πολύ, πολύ Προσπάθειέ ναι. Ε, μιλάνε για Revision Control. Ε, έχουνε ε, θεματολογία, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και το Bad Voltage. Το Bad Voltage το πρότεινε καταρχήν να πούμε τα Cesar Cesar. Ποιο είναι ο ο Δημήτρης... ο να Ένα παλικάρι το οποίο δεν... είναι μενέμα Έλληνας, αλλά δεν δουλεύει στην Ελλάδα. Το οποίο βγαίνει κάθε δύο εβδομάδε, Bad Voltage. Και μιλάει, έχει κουβέντα για open source, politic, μουσική, πολιτικά. Κάποια νέα τα οποία θεωρούν ενδιαφέροντα. Για το... À, άκουσα το τελευταίο, το 1.16, το οποίο είχαν πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν τελικά η GPL, μετά από τόσα χρόνια, ε, είναι όντως κάτι το οποίο είναι ε, relevant στις μέρες μας ή αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο και αν είναι κάτι άλλο πιο. Έχει από τέτοια θέματα αρκετά, το λοιπόν να πω, ότι ε, μιλάνε και για Elemental OS, μιλάνε για Cloud, μιλάνε έχει και αυτό το θεματολογία περίπου στα τη δική μας. Ωραία, νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να το κλείσουμε και να υποσχεθούμε ότι θα, το επόμενο podcast δεν θα αργήσει τόσο πολύ. Ναι. Θα αργήσει ίσως και λιγότερο. <laughs> χαιρετούμε λοιπόν. Ναι, χαιρετούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όπως ακούσατε. καλά. Και τα λέμε στο χατήριο. Σιγιουν... ναι, σύγγιουν, mm.